Το δίκτυο ελεύθερων φαντάρων Πάρτοκο παρουσιάζει την εκπομπή καψιμή στο πλατεία-radio.gr Μια εκπομπή για τα δικαιώματα των φαντάρων και όχι μόνο. Θέμα της σημερινής μας παρέμβασης, στην του παραλόγου τη θητεία. Κάλης σας ακροάση. Φίλοι Ακροατέ, τι να πει πια κανεί. Δεν δίνουν φαγητό και εισιτήρια στου αλλά πληρώνουν 465.000 ευρώ στον αρχηγό ενόπλων δυνάμεων Κωνσταντιάκο για να κάνει τον πρόεδρο τη Στρατιωτικής Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το χωράει ο νου Τα όσα τρελά συμβαίνουν στο στρατό, στο παραλόγου τη θητεία. Οι κυβερνήσει Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Δημάρχη Λέο και στη συνέχεια τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Παρά τι όποιε προεκλογικέ δεσμέ του, υποβάλλουν την νεολαία στη μέγιστη καταπίεση και εργασιακή εκμετάλλευση την υποχρεωτική στράτευση. Οι καταγγελίε των συναδέλφων είναι συνεχεί και κάνουν λόγο για τη σύντησή του που είναι ελλειπή πολλέ φορέ και δεν φτάνει για όλου. Για το γεγονό ότι δεν του δίνει νερό, για την έλλειψη θέρμανση μονάδοση που είναι περιορισμένη ή συχνά άγνωστη λέξη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ούτε ζεστό νερό για την προσωπική σου υγιεινή. Τα μέσα καθαριότητα είναι ελάχιστα ενώ η συντήρηση των μέσων και των εγκαταστάσεων δραματική. Οι προηγούμενοι Υπουργοί Άμυνας Παναγιώτοπουλος Αβραμόπουλος και οι σημερινοί Καμένος ήσυχος έχουν φορτώσει το κόστος θετίας σε φαντάρους και σε λαϊκή οικογένεια. Ενώ τεράστιο είναι το οικονομικό βάρος από την κατάργηση των καταστάσεων επιβίβασης, το δωρεάν εισιτήριο που δίνονταν στις άδειες των συναδέλφων που υπηρετούν στις μακρινές μονάδες της και στην Ελδίκ, στην Κύπρο δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, οι κυβερνήσεις επιλέγουν να καταβάλουν ένα τεράστιο ποσό της τάξης του μισού εκατομμυρίου ευρώ για τα τρία χρόνια της θητείας του Αρχηγού Γεωθάκος Σαράκου ως πρόεδρος της Στρατιωτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό το κόστος καλείται να καταβάλει ο λαός μας για να ικανοποιηθεί η φιλοδοξία του Αρχηγού και η πρόθεση του ελληνικού αστικού κατεστημένου να αναβαθμίσει τη θέση του στο πλαίσιο των υπερβολικών στρατιωτικών σχηματισμών με κάθε τρόπο. Εμεί θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι μια τεράστια πρόκληση για τον εργαζόμενο λαό μας. Πολύ περισσότερο που προωθείται μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται αριστερή και δηλώνει ότι στόχο τη είναι η αντιμετώπιση τη κοινωνική καταστροφή που προκάλεσαν τα μνημόνια και η άγρια ταξική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι Υπουργοί Άμυνα, Καμένο, ήσυχο, Τόσκα απαιτείται να κυρώσουν τώρα αυτή την εξωφρενική πολιτική επιλογή τη προηγούμενη κυβέρνηση και όχι να την εφαρμόσουν ταυτιζόμενοι και αυτοί με τη σειρά του, με ακραίε αντιλαϊκές επιλογές.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 Wash my hands. Φίλοι, ακούτε, είναι μαζί σα το δίκτυο σπάρτακος, Το δίκτυο των ελεύθερων φαντάρων. Το θέμα τη απόψηνή μα παρέμβαση, όπω προείπαμε, είναι η μεταφορά σε εσά στιγμιοτύπων του παραλόγου συτιάς. θητεία. Λέγαμε λοιπόν ότι θα πληρώσουμε 500 ευρώ στον αρχηγό ΓΕΘΑ για να κάνει τον πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα όμως απειλούν τους φαντάρους να επιστρέψουν τα μεταχειρισμένα ρούχα, τους φαντάρους οι οποίοι απολύονται. Η νέα πολιτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμων συνεχίζει ουσιαστικά την επίθεση που άρχισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εναντίον των δικαιωμάτων των φαντάρων στο πλαίσιο της μνημονιακής πολιτικής. Στο πλαίσιο των περιβόητων αναγκαίων περικοπών στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένο στρατό, μαζεύουν τι τολέ που χρησιμοποιήσαν φαντάρι κατά τη διάρκεια τη θητεία του και τα υπόλοιπα είδη, ώστε να τα ανακυκλώνουν, παρέχοντα στη συνέχεια στου νεοσύλλεκτου. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν άκρηκο στην αλυσίδα υποβάθμιση των όρων διαβίωση, τη όξυνση τη εκμετάλλευση και τη καταπίεση των φαντάρων και των εργαζόμενων στο στρατό. Αλλά και μια σαφή προσπάθεια να μεταφερθεί το κόστο τη υποκριτική στράτευση φαντάρου και στι οικογένειέ του, αφού η παροχή μεταχειρισμένων ειδών οθεί του νεοσύλλεκτου να αγοράσουν αυτή καινούρια. Αναφερόμαστε στο σήμα που στάλθηκε τέλη Απριλίου 2014 σε όλε τις μονάδε με υπογραφή του υποστράτηγου Καπράλου και ζητά από του οπλίτε να παραδώσουν πριν την απόλυσή του το σύνολο των υλικών που έχουν παραλάβει πλην εσωρούχων, καλτσών, πηλικίου, μπερέ, υδροδοχείου και τα μπλετών. Αυτά μπορώ να τα κρατήσω. Οι αναφερόμασταν στην επίθεση που κάνει η κυβέρνηση και η στρατιωτική ηγεσία απαιτώντα στου φαντάζου που απολύονται να επιστρέψουν τα μεταχειρισμένα ρούχα και ουσιαστικά να τα δίνουν σε καινούργιε σειρέ. Το θέμα αυτό γύρει μια, μια σειρά ζητήματα τα οποία είναι πολλά σημαντικά και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο διαπραγμάτευση. Θα αναφερθούμε επομένω στα ζητήματα λογική και νομιμότητα. Οι φαντάροι καλούνται να επιστρέψουν κάτι που είναι η διοκτησία τους, αφού το έχουν πληρώσει μέσω του κρατήσεων από το μισθό του. Σκεφτείτε σε άλλη περίπτωση να αγοράζετε ρούχα και αφού τα έχετε πληρώσει, ο φρόνος στην είσορα του καταστήματος να τα ζητούσε πίσω, προκειμένου να σας αφήσει να φύγετε. Συγκεκριμένα, ο μηνύος μισθός του πλήτη έγινε στα πολύ περισσότερα ευρώ από αυτά που ο οπλίτης στο τέλος περιλαμβάνει σε ρευτό, τα 8,7 ευρώ. Έτσι δεν μας λένε οι διοικητές όταν διαμαρτυρόμαστε για το άθλιο επίδομα των 8,7 ευρώ που μας δίνουν κάθε μήνα. Η διαφορά είναι οι κρατήσεις που έχουν γίνει για όλα τα αναλώσιμα που κατανάλωσε χρησιμοποίησε ο παντάρος, τα έξοδα σύντησης στέγασής του, η ατροφαρματική υπερδεύθαλψη και τα υπόλοιπα. Σε αυτά προφανώς συμπεριλαμβάνονται και τα ρούχα του. Θα αναφερθούμε στα ζητήματα υγιεινής. Οι παραλλαγέ αγκαρία του κάθε φαντάρου που είναι βουτυγμένες στον υδρότα και τη βρωμιά, έστω και πλημμένες. Πρόκειται να τις υδρώσει και να τις βρωμήσει ο επόμενος νέος που θα παραλέπεται με τα μεταχειρισμένα ρούχα. Για τις αρβίλες το αφήνουμε στη φαντάσιά σας. Μικρόβια και μύτυρικες κάνουν πάρτι στην καθημερινότητα των βοδιών του φαντάρου. Ζητήματα πολιτικής αξίζει να σημειώσουμε. Θα αναρωτηθούμε όμως για το εξής. Πόσα λίγα λεφτά έχει ο ελληνικό στρατό στη διάθεσή του και αναγκάζει να φτάσει σε τέτοια ξεφτίλα να ανακυκλώνει μεταχειρισμένα και ξεσκισμένα ρούχα. Όταν για την παρέλαση τη 21η Μαρτίου ο νέο Ιεθά Πάολο Καμένο εξαγγέλνει ότι θα δαπανίσει εκατομμύρια ευρώ για να κάνει μια τεράστια επίδειξη εθνικισμού και μιλιταρισμού, στέλνοντα ακόμη και στην Αμερική τους έβζονε στις προεδρικής πλευράς για να κάνουν μια λαμπρή. Στρατιωτική παρέλαση, μια λαμπρή μιλιταριστική επίδειξη. Όταν ταυτόχρονα τα καψιμούν του στρατού παραχωρούνται σε ιδιώτε για να διπλασιάζουν και να τεπλασιάζουν τι τιμέ. Όταν εντείνεται η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμων σε ασκήσει και σε αποστολέ του ΝΑΤΟ και Στρατού. Όταν ετησίω καταβάλλονται στα ταμεία του ΝΑΤΟ το 2% του ΑΕΠ. Α προσεγγίσουμε όμω και τα ζητήματα του προθέσεων. Τι μπορεί να σημαδοτεί ένα τέτοιο μέτρο. Αν το δει κανείς σε σχέση με τις υπόλοιπες αλλαγές ενόπλες δυνάμεις, εύκολα συμπεραίνει ότι οι φαντάροι μπορούν πολύ πιο άνετα να γίνουν από τη μια απλήρωτη εργάτες και αντικαταστώτες του πολιτικού και όχι μόνο προσωπικού. Και από την άλλη πηγή κερδοφορίας του ιδιωτικού κεφαλαίου. Δες εκδότες, φωτογράφους, ταχυφαγεία, όλους αυτούς οι οποίοι κερδίζουν στην πλάτη των φαντάρων που υπηρετούν σε κάθε σημείο της χώρας. Δεν φτάνει αυτό μόνο. Γιατί, αν το δει σε σχέση με αυτά που γίνονται σε όλη την κοινωνία, τη λογική τη απαξίωση των θεσμών, τη υγεία, τη παιδεία, του πολιτισμού και των παζαριών με επιδοτήσει και χορηγήσει από την άλλη, μάλλον αποτελεί κομμάτι του πατ για την εξυπηρέτηση και ενίσχυση τη ολυγαρχία των μεγάλων συμφερόντων από αριστερή κυβέρνηση πάντα. Α δούμε όμω τα ζητήματα αξιοπρέπεια. Δεν είναι απαραίτητο να έχει διαβάσει. Σουντζού ή Κλαούζεβιτς για να καταλάβει τι σημαίνει για έναν στρατιώτη να αφορά μεταχειρισμένη τα στολή. Πόσο μάλλον όταν αυτό είναι και το πρώτο πράγμα που του λένε μόλις εισέλθει στο στρατόπεδο. Το μήνυμα από τους πάνω πάντως είναι ξεκάθαρο για τον κάθε νεολαίο που μπαίνει στο στρατό. Του το λένε και όλα τα μνημόνια και τα τσιράκια τη μαφίας. Ναι, είσαι αναλώσιμος, σε θέλουμε επιθύμιο, υποταγμένο, χωρί δικαιώματα και φωνή. Αν διαφωνείς θα σε κυνηγήσουμε είτε με τα δικαστήρια είτε με τα ΜΑΤ, είτε με κρατήσεις και ποινές είτε με την α... απειλή της εφορίας όπως θα δείτε παρακάτω. Όμως φίλοι ακροατές, υπάρχουν αντιδράσεις από την μεριά των φαντάρων. Θυμίζουμε την περίπτωση του φαντάρου που δεν επέστρεψε, ε, επέστρεψε τα πληρωμένα ρούχα πίσω με αποτέλεσμα να κινηθούν διαδικασίες από τη μεριά της διαχείρισης υλικού ώστε το κόστο του να μπει μέσω χρεωστικού στην εφορία. Το πρώτο πράγμα με το οποίο θα αντιμέτωπος ο συγκεκριμένος φαντάρος ήταν η έλλειψη πληροφοριών από τους αρμόδιους. Σχετικά με την, με, ε, με την ήδη πληρωμένη ε, κατάσταση των ρούχων, ω κρατήσει στο μισθό του, όπω έχουμε τόσες φορέ επισημάνει. Ακόμη όμω και κάτω από τι επίμονε προσπάθειε του απολυόμενου να εξηγήσει τη θέση του κατάλληλα γραφεία, η απάντηση ήταν η ίδια. Ότι υπάρχει διαταγή που δεσμευτικά ορίζει ότι υποχρεώνεται ο πλήρη να επιστρέψει, και αν δεν γίνει αυτό, θα υπάρξουν συνέπειε. Έπειτα, και σύμφωνα με τη διαταγή, τέθηκε το ερώτημα στο νεαρό, αν αναλαμβάνει την ευθύνη τη απολυα. Εκεί έπρεπε να ενταχθεί η του την απόλυτα των ρούχων, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για το χρονιστικό ή αν όχι ώστε να προχωρήσει εδέ Εδώ πρέπει να σταθούμε γιατί όταν ο ίδιος αρνήθηκε να μπει στην κατηγορία της απόλυας αφού τα ρούχα ήταν δικά του τον του δεν υπάρχει άλλη επιλογή αφήνοντας ανητό το πως και πότε μπορεί να λήξει η όλη ιστορία Επιπλέον υπήρχαν αφηρεμένα σχόλια για το της πράξης του απειλές για τη δυνατότητα να καταβήγει η διοίκηση σε περίφυλαξης, καθώς και για την ανεχόμενη καθυστέρηση του πέρα της διαδικασίας και παραλαβή πολιτικής ταυτότητας, δηλαδή δεν τον αφήνουν να απολυθεί. Από τη μεριά μας είμαστε ξεκάθαροι. Το γιατί είναι σημαντική η άρνηση επιστροφής το αναλύσαμε. Η διοίκηση δεν μπορεί να τιμωρήσει για μη υπακοή σε παράνομη διαταγή. Όπω επίση και το σημαντικότερο, την τελευταία μέρα που μαζεύονται υπογραφέ απόλυση, ο νέο είναι ήδη ο πολίτη και απλά διεκπαιρεώνει τη διαδικασία αυτή. Κάθε τέτοια τιμωρία τότε είναι αδίκημα. Πώ μπορεί να ρίξει σαν στρατό ποινή σε έναν πολίτη. Επίση, αν δεν συντρέχει τιμωρία από πριν, το πριν με τη φυλάξη που ξεπερνάει το τέλος τη θητεία, κανεί δεν έχει δικαίωμα να μην δώσει ταυτότητα του απολυόμενου και να καθυστερήσει και την τυπική απόλυσή του. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θεωρείται ποινικό αδίκημα παρακράτηση δημοσίων εγγράφων. Τελικά, ο Φαντάρο επέλεξε να προχωρήσει η λύση με το χρωστικό. Αλλά και εδώ πρέπει να σταθούμε, γιατί μετά από προσπάθειες διαχείρισης υλικού για να μπορέσει να κοστολογήσει τα είδη, και άρα να ενημερώσει το Φαντάρο για το ποσό που υποχρεώνεται να καταβάλει, δεν βρέθηκαν οι κατάλληλοι κατάλογοι με αποτέλεσμα ο ίδιο να μην γνωρίζει το ποσό που η θέλει να ξαναπληρώσει για τις δικές του στολές. Πώς άραγε να κοστολογήσουν τα κυρισμένα και τρίπια ρούχα και άρβυλα. Εξηγούμε ότι όλη η διαδικασία είναι παράτυπη, παράλογη και βασίζεται πάνω σε μια παράνομη διαταγή. Απετούμε την άμεση απόσυρση της συγκεκριμένης διαταγής, την ακύρωση των διαδικασιών επαναχρέωσης των παραλλαγών στους φαντάρους που αρνούνται να τις παραδώσουν. Δεν πέφτουμε λοιπόν συνάδελφοι θύματα της τυπικής ή άτυπης τρομοκρατίας, των απειλών και πάντα φιλ Καλούμε τους συναδέλφους που απολύονται να αμφιζητήσουν στην πράξη την άθλια πολιτική του Υπουργείου Άμυνας. Περιγράφημε επομένως φίλοι ακροατές την χιδεότητα του στρατού και την τεράστια πίεση και απειλή που ασκεί στους φαντάρους και την επίθεση προκειμένους που τους να παραδώσουν με την απόλυσή τους τα μεταχειρισμένα ρούχα, όμως ενώ είναι τόσο γαλαντόμοι απέναντι στον ΝΑΤΟ και το Ευρωστάτω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σέρνισαν ακόμη και το νεράκι στους φαντάρους στο στρατόπεδο Βογιατζής στις σφαίρες Εύρου στην 31η μηχανοκίνητη ταξαρχία. Σύμφωνα με τον καταγγελίο του συναδέλφου φαντάρων πριν από ορισμένες βομάδες στο στρατόπεδο Βαγιάτζη, το νερό που μέχρι τότε δινόταν στα γεύματα κρύθηκε κατάλληλο και μη υπόσημο. Δεν έχει γίνει γνωστό ακριβώς ο βαθμός της καταλληλότητας πάντως ένα πρώτο ζήτημα είναι ότι για το μαγείρεμα συνεχίζει να χρησιμοποιείται το ίδιο νερό. Επίσης. Όχι μόνο δεν έχει διορθωθεί το πρόβλημα, αλλά η υπεύθυνοι δεν έχουν φροντίσει ούτε για τα στοιχειώδη. Δηλαδή να παρέχεται στους στρατιώτες εμβιαλωμένο νερό, είτε στα γεμάτα είτε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών. Έτσι, ακόμη και για ένα τόσο απλό αλλά τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως είναι να έχεις δωρεάν νερό, οι φαντάροι πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Μάλιστα σε σχετικά παράπονα που έχουν γίνει, έχει ακουστεί η χειδέα απάντηση. «Εντάξει μωρέ, δεν έχετε 30 λεπτά να αγοράσετε ένα μπουκαλάκι νερό». Αν από τους υπευθύνους και από το στρατό θεωρείται τόσο ασήμαντο αυτό το ποσό, τότε θα έπρεπε να το καλύπτουν οι ίδιοι χωρίς πολλές κουβέντες. Όλο πως και να έχει, όταν ένας νέος διακόπτει τη ζωή του, τη δουλειά, την καθημερινότητά του για να υπο... υπηρετήσει υποχρεωτικά, όταν πληρώνεται με το αστείο ποσό των 8,7 ευρώ το μήνα και όταν το κόστος για τις μετακινήσ πέφτει στις πλάτες του είναι εξοργιστικό και υποτιμητικό να πρέπει να πληρώνει ακόμη και για το νερό του ακόμη περισσότερο όταν η κυβέρνηση δίνει επίδομα παραμεθωρίου στους στρατιωτικούς οι οποίοι περιγελούν τους φαντάρους για τα ε, παράπονα τα οποία ε, λένε μαζί με τη στρατιωτική ηγεσία μοχθούν η κυβερνητική για, να, ε, για την επιστροφή των εισοδημάτων των στρατιωτικών που περικόπηκαν λόγω μνημονίου. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία. Και μάλιστα να επιστραφούν αυτά λεφτά μόνο στου στρατιωτικού, στου αστυνομικού και στου δικαστικού, γιατί αυτοί αποτελούν το βαθύ κράτο. Και το βαθύ κράτο δεν μπορεί να είναι κακοπληρωμένο. Εμεί καλούμε του συναδέλφου φαντάρου να βγουν παραπονούμενοι στον δικητή και στον ταξίαρχο, απαιτώντα το σεβασμό των δικαιωμάτων μα. Το ΓΕΣ yes, και προσωπικά ο αρχηγός Τελίδης που δεσμεύτηκε για το συμβασμό του προσωπικού πρέπει να δώσει λύση άμεσα. Black ass, you're goddamn right. Won't you tell everybody what the fuck you gotta say? Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it. narcotics the white cop. I'ma fuck you up Think you think I'ma kick your ass But drop your cat, The red's gonna blast I'm sneaky as fuck When it comes to crime But I'ma smoke them now And not next time Smoke any motherfucker That sweats me Ain't Any asshole That threatens me I'm a sniper With a hell of a scope Taking out a cop or two They can't cope with me The motherfucking villain Λέγαμε ε, φίλοι ακροατέ για την κατάσταση που επικρατεί στα βόρεια σύνορα τη χώρα. Α πάμε όμω νοτιότερα. Σε σειρά ανακοινώσεων που απασχόλησαν τα ηλεκτρονικά μέσα και τα ραδιόφωνα, αναρωτιόμασταν τι θα κάνει ο νέο αρχηγό Γεωργία με την αθλειότητα τη Μόμα και του ΚΕΤΧ Πάτρα. Σήμερα λοιπόν οι πληροφορίε, την προηγούμενη εβδομάδα ο υποδικητής του τεχνικού επισκέφθηκε το ΚΕΤΧ μετά τι καταγγελίε, έκανε έρευνα για τα ζητήματα. Που αποκαλύπτουνταν από τι επιστολέ των φαντάρων και των υπαξιωματικών, συντάσσοντα έκθεση προστογέ που περιέγραφε την κατάσταση που επικρατούσε. Τη δευτέρα που μα πέρασε, ο ταξιέρχος διοικητή του ΚΕΤ αποστρατεύτηκε. Είχαν προηγηθεί νεότερε καταγγελίε συναδέλφων ότι ο ταξιέρχος διοικητή μάζεψε του φαντάρου που υπηρετούν στο ΚΕΤ για να του εξηγήσει ότι αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτε, για να ακολουθήσει ένα βομβαρτισμό χαρακτηρισμών από τον διοικητή φυλακά του νόμου και τη τάξη. Επίσης, ο διοικητής, σε ρόλο ε, Δερβέναγα, προσπάθησε να επιβάλει την τάξη και, με, ε, και να ε, δώσει ένα στίγμα εκδίκησης απέναντι στους φαντάρους και στους υπαξιμοτικούς, τους οποίους θεωρούσε ένοχους και υπέθνουν για τις καταγγελίες που είχαν δει το πως της δημοσιοτήτας. Σε εξαιρετικά κρίσιμες υπηρεσίες, μόνο και μόνο για να του κάνει σπάσιμο, ενέταξε του ε, υπαξιωματικού, του οποίου θεώρησε όπω προαναφέραμε, υπεύθυνου τη δολιοφθορά, τη προσωπικότητά του και τη καργέρας. του. Ουσιαστικά έβαλε εβδομαδία υπηρεσία, Σαββάτο-Σαβάτο, σαβάτο, τους υπαξιωματικού να κάθονται στα μαγειρία, πάνω από το μάγειρα που καθάριζε τι πατάτε και τα κρεμίδια και τιμάζε το γεύμα, από τι 7 το πρωί μέχρι τι 7 το βράδυ. Έχωσε του φαντάρου όσο δεν μπορούσε. Για όλα αυτά ουσιαστικά ανταμήθηκε με την αποστρατεία του. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στη ζωή του. Αξίζει όμως φίλοι ακροατές να επισκεφτούμε το Kirby Χε... Πάτρας, το βασίλειο της ανισότητας για τους φαντάρους, τη μονάδα που κάνουν κουμάντο τσάτσι, με προσβολές και χόσμο, ενώ κανείς δεν ενδιαφέρεται για τις άθλιες συνδίκες. Όπως αναφέρει στην άδελφος σε επιστολή τους στην «επιτροπή αλληλεγγύης στρατευμένων», πολλές φορές σε στρατόπεδα μεγάλων αστικών κέντρων παρατηρείται το γνωστό φαινόμενο του βίσματος. Για να πας πρέπει να ξέρεις κάποιον, και τότε η θητεία σου είναι εξασφαλισμένη. Τι γίνεται όμως αν καταλήξεις ένα στρατόπεδο που για να αντιμετωπίζει με σεβασμό πρέπει να σε βίσμα, αλλιώς την έβαψες? Ο λόγος για το Κέφ Patters, στρατόπεδο που οι παραβάστες διαδέχονται η μία την άλλη. Πρώτος και καλύτερος ο ταξίδιαρχος (ο Παλέποτε, διοικητής του στρατοπέδου που όχι μόνο αυξάνει τις υπηρεσίες με στόχο να επιδείξει στρατιωτική τιμότητα εν ώψη της επερχόμενης αξιολογής τους το, ε, προς τον του σε υποστράτηγο ο οποίος βάζει άτομα να κάνουν διπλοιπηρεσίες, δημιουργώντας υπηρεσίες χωρίς να υπάρχουν. Πάνω στο χάρι, περίπολος όρκου καυσίμων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο, αποφάσισε τον χωρισμό τους σε όρχο και καυσίμων. Λαμπρά. Το χειρό του όμως είναι ότι δεν ενδιαφέρει ενδιαφέρθητο για κανένας στρατιώτη από ουσίες. Έξου και ότι το τελευταίο δίμηνο, το στρατόπεδο σημειώνει ήδη δύο αναβολές θητείας στρατιωτών" Αποφάσισε να στείλει ένα μήνα με απόσπαση άτομα στην 73 ΜΕ στη ΜΟΜΑ, μια δεύτερη μονάδα στην πόλη, χωρίς μόνιμο δυναμικό, χωρίς καν να έχει φροντίσει για τη σωστή και εξωπρεπή διαβίωση τους εκεί. Τα παιδιά πέρασαν ένα μήνα υπό άθλιες υγειονομικές συνθήκες, ενώ έξοδο είχαν μόνο δύο ή τρεις φορές για ολόκληρο το μήνα. Και όλα αυτά γιατί, για να μειώσει τα έξοδα κίνησης και να μην στέλνει άτομα σε καθημερινή βάση όπως γινόταν ως τότε. Είναι ακριβά άλλωστε τα καύσιμα για το στρατό, πάντα όταν λογαριακάζονται σε σχέση με τις ανάγκες του φαντάρου. Πολλά παράπονα έχουν διατυπωθεί παροσκάρια για το φαγητό, τον απαράδεκτο προμηθευτή ψωμιού. Ποτέ όμως δεν έκανε κάποια κίνηση να βελτιώσει ή να αναζητήσει ευθύνες. Όλο το στρατόπεδο γίνονται εν άγνοια του και αυτό είναι από επιλογή του για βελτίωση της ακραίας κακής κατάστασης των του λόγου ούτε κουβέντα. Είναι μαζί σας λοιπόν το δίκτυο ηλεκτρονικών φαντρών Σπάρτοκο και σας περιγράφαμε την κατάσταση που επικρατούσε μέχρι πρόσφατα στο Κέντρ Πάτρα. Ας δώσουμε ξανά το λόγο στο συνάλφο. Τίποτε όμω δεν μπορούσε να είναι χειρότερο από το λόγο διοίκησης μας λέει. Γνωστικός και ως λόγο διαλύσεως. Ε, διοικητής του λόχου, άτομο που όχι μόνο δεν δίνει καρφή για το λόγο και για τους στρατιώτες του, αλλά παραχωρεί επί της ουσίας, τη ουσία στη διοίκηση στον επόμενο χείο. Αφήνοντας τον να αλωνίζει και να διοικεί, προσβάλλοντας τους πάντες και δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα. Ο κοινός διοικητής δεν έχει ούτε καν το σθένος να επιβάλει μια στοιχειώδη ισότητα στον λόγο του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, φαντάρος, ένα από τα μεγάλα ε, τσατσόνια, επίσης γραφιάς που δεν κάνει ποτέ υπηρεσία. Μόνο κάποιος να κοιτάξει τις υπηρεσίες αυτού του στρατιώτη ή απλώς να κάνει έναν έλεγχο στον αριθμό των άγραφων αδειών που καρπόνονται, το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να εξακριβωθεί. Άλλωστε, είναι κολλητός του. Φορέσει συνεχώς αθλητικά παπούτσια χωρίς ποτέ να έχει χαρακτηριστεί ω ελεύθερος αρβηλόν, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι όλο το μήνα Ιώνα έκανε μόνο δύο υπηρεσίες. Για τέτοια κούραση, μιλάμε. Ο διοικητής αυτός δίνει άγραφε και άδικε άδειες σταθερά και συνεχώς στους περισσότερους από το γραφείο. Κολλημένα υπηρεσιακά σημειώματα σε κάποιον εξ αυτών ώστε, χάρη, παρασκευή, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή να είναι έξω να μην και να χαίρονται την πάτρα, αφήνοντα στο στρατόπεδο τους υπόλοιπους. Τους χαμάλιδες να εκτελέσουν όλες τις υπηρεσίες. Όταν τίθεται θέμα άδειας, η απάντηση είναι η εξής. Πάρε από την κανονική σου. Και αν δικαιούς αγροτική ή φοιτητική, αχ, καλά. Καλή διάθεση, ας μην είναι κανείς εκτός των δικών του. Αφήνει τον προς πλέον φαντάρο όχι απλώς να δική το λόγο, αλλά να προσβάλλει τους φαντάρους του να συμπεριφέρεται σαν στέλεχος και αν το επιμυρίσεις, να σε τιμωρεί ο φαντάρος με 5 μέρες συνεχής υπηρεσίας σε σε συνεργασία πάντα με τον στέλεχος. Είσαι δε σε κάποιο πόστο, αυτό θα το πληρώσεις και με το παραπάνω. Ο κύριος αυτός πιστεύει πως ουσιαστικά δεν κάνεις καμία δουλειά εκεί. Οπότε, τέλος αυτά. Θα σου μιλάει άσχημα, θα σε κοιτάζει στραβά, θα κάνεις διπλοεπαιρεσίες και ο καθεξής. Και όλα αυτά απλώς επειδή έχεις πόστο. Πόστο εκτός από αυτό του λατρεμένου του γραφείου. Σε όλα τα παραπάνω προφανώς και συμβάλλει και ο κύρι τοποθετημένος ως αρχιλοχίας λόχου, του λόχου διαλύσεως που αναφέραμε. Αυτός όμως ξεπρινά καθεόριο, προσβάλλει συνεχώς στρατιώτες, κάτι που απαγορεύεται ρητά, ακόμη και με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς, όπως για παράδειγμα αποκαλώντας φαντάρο Ιρακυνό, προφανώς υποτιμητικά, εξαιτίας και μόνο άλλη καταγωγής του. Είναι δε κάποιος ομοφιλόφιλος, θα προσβάλλεται σταθερά, με πόλεμο και προσβολές επί παν Τολμάει ακόμα και να φυζητεί τυχόν ασθένειες παιδιών θεωρώντας ότι θέλουν να γλιτώσουν υπηρεσίες και έχουν 40 πυρετό. Οι στρατιώτες αντιμετωπίζονται σαν αριθμοί για υπηρεσίες και όχι σαν άνθρωποι. Απαιτούμε από τη διοίκηση επιτέλους να ενεργοποιηθεί και να παρέμβει. Είναι ανάγκη να υπάρξει έστω και μια φορά αποκατάσταση της εύθυνης λειτουργίας του στρατοπέδου και να τηρηθούν οι κανονισμοί. Εμείς, σαν δίκτυο ελεύθερων φαντάρων, πήραμε σχετικές πρωτοβουλίες, δημοσίευσαμε τις καταγγελίες, ενημερώσαμε το ΓΕΣ yes και το Πεντάγωνο συνολικότερα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση παρέμβαση και συγκεκριμένη επιλύση του προβλήματος. Yeah. Wer unter uns das Vaterland nicht wie ein schönes Weib, wenniger frei und judnarm, so wie ein blasterlei, ist das eben, ist das Ei nicht, wie es schon mal war. Kanakken raus und arbe rein wie schön es damals war. <Sie> Ας επιστρέψουν λοιπόν φίλοι ακροατές μετά το τραγούδι. Και αν βαρεθείτε, κουραστήκατε με την κακή καθημερινότητα, ήρθε η ώρα να ξεσκάσετε. Ο στρατός όχι μόνο ψυχαγωγεί, αλλά ανεβάζει και το ηθικό. Με φασιστικά και εθνικισκά συνδύματα, Όπως το κέτρινο ε, να φλείω. Αυτός είναι ο στρατός των το τζίπρα του καμένου και του ήσυχου. Για μια ακόμη φορά, συνάλληλοι φαντάροι καταγγέλνουν τα βίσματα, τα παρώνουν εθνικιστικά τραγούδια και τα καψώνουν. Περιστατικά που δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας στον ελληνικό στρατό. Θυμίζουμε τις αντίστοιχες ακριβώς καταγγελίες από το κέντρο εκπαίδευση Αυλώνα Ρεθίμνου που πρόσφατα ήταν το φως δημοσιότητας. Αυτή όμως η κατάσταση που άφησε πρίκα ο πρώην υπουργός άμυνας και ο Δένδιας συντηρείται από τη νέα πολιτική ηγεσία του καμένου ήσυχου Τόσκα, καθώς ο στρατός έρχεται να επιβάλλει τα δόγματα άμυνας ασφάλειας που αντιμετωπίζουν όσοι. Εσωτερικό εχθρό των εργαζόμενων λαού μας και τη νέα μεγάλη αστική ιδέα. Παός, ενεργειακά κοιτάσματα και αναβάθμιση του ρόλου του ελληνικού αστικού κατεστημένου. Μην έχουμε καμία αυταπάτη. Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που βαφτίζει το ψάρι κρέας και συνεχίζει τη σκληρή αντεργατική πολιτική των μνημονίων και των δινημιακών συμβάσεων έχει ανάγκη αυτόν τον αστικό στρατό που ακριβώς για να εξυπηρετήσει το ρόλο του φρουρού του αστικού καθεστώτος εξουσίας και να επιβάλει τα αστικά έχει ενσωματώσει του φασίστες. Η πολιτική καταστολή σου Πανούση δείχνει ήδη τον τρόπο αντιμετώπιση των επερχόμενων κοινωνικών αγώνων. Συναγωνιστές, δεν αρκούν επομένως οι επιστολές καταγγελίας, αφού και μόλις φύγεις με μετάθεση από μονάδα. Απαιτείται ενίσχυση του κινήματος μέσα και έξω από το στρατό. Καθημερινή συνδικαλιστική πάλι για τα δικαιώματα του φαντάρου πολύ μεσολίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η νέα κυβέρνηση γύρισε την πλάτη στους φαντάρους. Αθέτησε τις υποσχέσεις και το μόνο που επιφυλάσει στους στρατευμένους είναι ο ρόλος του αναλώσιμου της πρώτης γραμμής και του απλού του δούλου, της χακί υποχρεωτικής καταπίεσης και εργασιακής εκμετάλλευσης. Wanna go to war? Homie, let the AK spray Who the hell is Golden Dawn, the new KKK? Supported by the Greek government, who let y'all stay Bunch of coward ass racists, I'ma make y'all pay Rest in peace Killer P, he was taken away Take the life of a man who has something to say You attack immigrants and the people who gay You attack Muslims And the people who pray Bunch of fascists That's why I got a spit in your face Y'all attack Killer P, It was 20 to 1 Come attack you get our We got plenty of guns I'm a soldier homie See I was raised in a slum It won't be a golden dawn If y'all ain't seeing the sun This war Cause you wanna be the Ku Klux Klan I'm about to bring the ruckus Like Wu-Tang Clan Catch you out of protest I won't let y'all stand Nigga Fuck golden dawn Fuck golden dawn Fuck Golden Dawn, fuck Golden Dawn, fuck Golden Dawn, fuck Golden Dawn You wanna go to war homie? bring it on Fuck Golden Dawn, fuck Golden Dawn, fuck Golden Dawn, fuck Golden Dawn, fuck Golden Dawn, fuck Golden Dawn I don't fear no man, bring it on Niggas, you cowards man I don't understand this fake skinhead, fake KKK wanna be Φίλοι ακροατές, ας γυρίσουμε λοιπόν σε μεγάλες εθνικιστικές επιτυχίες. Επιτυχίες στις οποίες είχαν την ατυχία να απολαύσουν οι νεοσύλληκτοι της σειράς 336 το κέντρο εκπαιδεύσης του Ναυπλίου. Καθίστε και ακούστε «Στον Τρούλο στην Αγία Σοφιά θα ανέβω για να βγάλω την Τούρκη κοιμησέλληνο και το Σταυρό να βάλω. Και τότε μόνο ο Θεός την πόλη θα φωτίσει και ο ύμνος ο ελληνικός παντού θα αντιχίσει. Δεν περιμέναμε ότι ενέτη, 2015 ο ελληνικός στρατός έχει ακόμη συστάξεις του ακραία συντηρητικέ, ρατσιστικές και εθνικιστικές ομάδες βαθμοφόρων οι οποίοι ελπίζουμε να είναι απομονωμένοι από το υπόλοιπο στράτομα. Αναφέρουν στην σχετική του επιστολή οι στρατευμένοι. Έτσι λοιπόν, υπό τον πέπλο μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα που ταυτίζει την αγάπη στην πατρίδα με τι βλέψει για μια Ελλάδα έκτακτη αντίστοιχη, έκτακτη αντίστοιχη ταυτοκρατορία του Μεγαλέξανδρου, βιώσαμε ρατσιστικέ συμπεριφορέ βαθμοφόρων απέναντι σε Έλληνε πολίτε ποντιακής καταγωγή επειδή δεν γνώριζαν καλά την ελληνική γλώσσα. Μια παροδία ορκουμεσία, την οποία κυριαρχούστηκε το θρησκευτικό, και διαχώριζε καταφανώ του σε χριστιανού Ορθόδοξου και αλλόθρεσκου. Επίση, στο πρόβλημα στρατιωτική εκπαίδευση είχε ενταχθεί και η τρομοκρατία απέναντι σε νεοσύλλεκτου, που ήθελαν να δηλώσουν άθεοι ή άθρεστοι. Καθώ, από την ημέρα ήδη τη κατάταξη, η στρατολογία του. Προειδοποιούσε ότι τις μέρες που το υπόλοιπο στράτομα θα εκκλησιάζονταν, αυτοί θα έκαναν αγκαρίες και ότι θα έχουν πρόβλημα με τις άδειες του Πάσχα, κάτι το οποίο είναι καταφανώς ψευδές και βλακώδες θα προσθέταμε. Έτσι, επόμενο είναι να αναρωτηθεί κανείς αν το νόημα του όρκου διατηρείται ή αλλιώνεται, αφού δεν ήταν λίγοι οι νεοσυλεκτοί που ορκίστηκαν συσφετικά μόνο και μόνο για να αποφύγουν γραφειοκρατικά γρανάζια. Τον όρκο βέβαια φαίνεται να μην τον έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη και οι ίδιοι, καθώς τον καταπατούσαν πρώτοι απ' όλους συγκεκριμένοι βαθμοφόροι όταν μας καλούσαν να κατευθυνθούμε προς το εστιατόριο σε σχηματισμό και με βήμα, φωνάζοντας συνθήματα όπως το εισαγωγικό τετράστιχο και άλλα παρόμοια που έγιναν εδαφικές διεκδικήσεις κατά μήκος όλων των χερσαίων συνόρων της χώρας, ελέγχοντας μάλιστα ποιοι από εμάς δεν τραγουδούσαν με πάθος. Κάτι το οποίο έρχεται σαφέστατα σε ρήξη με τον όρκο τους ότι θα το Σύνταγμα, τους νόμους και τα το ψηφίσματα του κράτους. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ένα άκρος ανησυχητικό περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια ερωτήσεων νεοσύλεκτων σε ανώτερους για το τι συμβαίνει με το πόλεμο σε καιρό πολέμου. Έτσι λοιπόν, ενημερωθήκαμε ορθώς ότι όταν το κράτος μπαίνει σε εμπόλεμη κατάσταση, η ιεραρχία του στρατού αλλάζει και τη θέση του Πρωθυπουργού παίρνει το Συμβούλιο των Αρχηγών. Αλλά ότι το πρώτο πρόταγμα Παραμένει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε ερώτηση συναδελφού τι γίνεται σε περίπτωση που το Συμβούλιο των Αρχηγών έχει διαφορετικές προσεγγίσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η αφοπληκτική απάντηση του κοινωνικού φόρου ήταν το σκοτώνουν και βάζουμε άλλο στη θέση του. Απλά, Στέλνοντα μια ακόμη φορά τον όρκο που είχε πάρει στον καλάθο των αχρήστων. Τελώς διαπιστώνουμε ότι τα βασίλμα ζουν και βασιλεύουν εντός του Καθώς είδαμε συναδέλφους μας να αρρωσταίνουν σε εισαγωγικά Δευτέρα με Παρασκευή και να γίνονται καλά τις ημέρες εξόδου και μετά να αρρωσταίνουν ξανά. Είδαμε μονίδου, μονίμως σκολιόμενους βιβλιοθηκάρους σε μία βιβλιοθήκη οι οποίοι δεν μάθουμε ποτέ που είναι. Είδαμε συναδέλφους να παίρνουν δύο εξόδους αντί της μίας, που δικαιούμασταν όλοι οι υπόλοιποι καθώς και άλλα πολλά εγείρεται ένας μεγάλος προβληματισμός για το αν συμβαίνουν όλα αυτά σε ένα κέντρο εκπαίδευσης που έχει τη φήμη του καλού όπως είναι το κέντρο της, του ναυπλίου τι μπορεί επομένως να συμβαίνει σε άλλα κέντρα εκπαίδευσης καθώς και σε απομακρυσμένες μονάδες. We want to just quickly send a nice friendly message to the Fraternal Order of Police in Philadelphia. Πολλοί λέγαμε και προηγουμένως για τα εθνικιστικά παρατράγουδα και τα ακραία τραγούδια και τις ε, ακόμη και επικίνδυνες φασιστικές ε, αντιλήψεις, οι οποίες ήταν ο κανόνας στο κέντρο εκπαίδευση του Ναυπλίου. Αν όμως θεωρείται ότι ο μιλιταρισμός είναι κλεισμένο στις μάντρες των στρατοπέδων, πιστεύουμε ότι έχετε λάθο. Μας περικυκλώνει και το χειρότερο το όπλο είναι η προπαγάνδα, κυρίως η τηλεοπτική προπαγάνδα. Έτσι λοιπόν ο στρατός έβαλε τους ευέλικτες, ο εφευρεωτιστής του κανάλι, για να δοθεί το νέο μιλταριστικό σου. Κάθε εποχή ολοκληρωτισμού έχει ανάγκη την ενέργεια. Στον επεισόδιο του ΣΥΡΙΑΛ της διάδοσης του μηχανισμού, πρωταγωνιστεί ο γνωστός δημοσιογράφος Τάσο Στέλεο Γκλου. Ο γνωστός δημοσιογράφος του Αλαφούζη και του Παρδενεργιάννη, πολιτικός στο ποτάμι που εν μέσω των μεγάλων κινητοποιήσεων της περιοδου 2010 2010-2012 απαιτούσε από τους παπαδενεργού άρση άνθρωπο του συντάγματος, ουσιαστικά την επιβολή στρατιωτικού νόμου και την απαγόρευση των διαδηλώσεων για να ψηφιστούν και επιβληθούν τα μνημόνια, δίνει το παρόν. Για να προβληθεί σωστά, η διοκτησία του Βαρδενογιάννη, εφοβληθεί και όχι μόνο, που προσδοκά μερίδιο από τα κολοσιαία κέρδη που φωλιάζουν στα βάθη της Ανατολικής Μεσογείου και που παρεμβαίνει συστηματικά στο χώρο των ενόπλων δυνάμε Θυμίζουμε την εκδήλωση δημόσια καταδίκη από τον ίδιο του συνδικαλισμού στον χώρο των ανώπινων δυνάμων, αλλά και την οικονομική του συνδρομή στην επιστροφή των τεθρακισμένων στι στρατιωτικέ παρελάσει, χαροποιώντα τον πάντα εθνικιστικά κλατζέ Δημήτρη Ευρωμόπουλου. Όλοι αυτοί, επομένω, οι αναδιοτηρήσεις εισαγωγικά και εθνικά υπερήφανοι, πάντα, συνεργάστηκαν στο νέο μιλταριστικό σοου για να βγει στο κυαλί η εκπαίδευση στι σχολέ Ευελπίδων, Ικάλων και Ναυτικών Δοκίμων. Από τον Αύγουστο ως το Δεκέμβριο του περασμένου χρόνου, ο δημοσιογράφος ήταν παρών κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των ε, ευέλπιδων δοκίμων και ικάρων από το στίβο μάχης έως το εκπαιδευτικό στάδιο της χειμερινής διαβίωσης. Στα ΑΣΕΗ υπήρχε επιλογή των νεαρών ευέλπιδων, δοκίμων και ικάρων που εμφανίστηκαν στην τηλεπτική εκπομπή. Τι πιστεύατε, ότι στην τύχη γίνονται όλα αυτά? policía chocó Dios y, Dios y patria hombres con valor y tenemos una misión de servir el Estado en una bella institución María Gilibert, sí, sí, sí, Juan María, Gillibert Blanco y verde su color natural, significa esperanza y paz, ok Blanco y verde su color natural, significa esperanza y paz, dale dad y como es un valor y tenemos <muchas> una misión el Estado Lema fundamental, frente en alto ante la sociedad, luchando en Colombia, la libertad, esto es de parte de Política Nacional. Hombres con valor y tenemos una misión, de servirle al Estado en una bella institución. Mía. en todo el territorio colombiano, por eso pana, yo te saludo y te doy la mano Saludar, escuchar y actuar son tres conceptos elementales que como policía debemos reflejar Saludar, escuchar y actuar son tres conceptos elementales que como policía debemos reflejar Γυρνάμε λοιπόν φίλια κρατές ξανά στην Παρασκευή 20 του 2015 στο ΣΤΑΡ και στο Ντάσο Τέλογλου ο οποίος παρουσίασε την έρευνα του με θέμα το φρόνημα του 2015 ανοίγοντας την πόρτα των στρατιωτικών σχολών. Βέβαια αυτές οι πόρτες μόνο για τους Τέλογλου ανοίγουν. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ετοίμασε περιοδοδώς την τηλεοπτική εκπομπή για τους ΣΤΑΡ με άδεια του Υπουργού Νίκου Δένδια και του αρχηγού ΓΕΘΑ, του Κωσταράκου. Δεν θα μπορούσε φυσικά να γίνει έλλειος αφού ο αρχηγός Γερθά Κοσταράκος κινείται ειδωλικά πολιτικά στο ίδιο μικρό σχήματο. Είχε και αυτός το 2011 πρωταγωνιστεί στη μετατροπή της αναστάσιμης ακολουθίας σε εθνικιστικό σογ. Παρακολουθεί την τρομοκρατική δράση των εθνικών λεσκών εφέδρων στη Θράκη και τη συντονίζει και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα απομακοχώρια από την επικίνδυνη ένωση αποστράτων Ε.Α.Σ. Ξάνθης, με τη συνδρομή των τοπικών στρατιωτικών δυνάμων και της αστυνομία. Για τη συγκεκριμένη κάλυψη των ε, στρατιωτικών σχολών διατυπώθηκαν και υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά κανεί δεν τι έλαβε υπόψη. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι στρατιωτικοί που αντιδρούν μιλούν για αναφερμένη επιλογή του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, που εγείρει καταρχά σοβαρά θέματα ανότητα. Οι διαταγέ εκπαίδευση των γενικών επιτελείων αποτελούν απόρριτα διαβαθμισμένα έγγραφα και το περιεχόμενο εκπαίδευση που παρέχεται στα σήμερα συνιστά κρατικό απόρριτο, το οποίο η αποκάλυψη και πολύ περισσότερο η αποτύπωση στον τηλεοπτικό φάκο απογορεύεται. Ομοίως απόρριτη παραμένει η ταυτότητα των στελεχών των ενόπλων δυνάμων, των οποίων η έκθεση του τηλεοπτικού φακού με το πρόσωπο και το όνομα του αποτελεί πρόδειλη παράβαση κάθε στοιχείου του πρωτοκόλλου ασφαλείας. Απ' την άλλη μεριά, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, φαντάζει εντελώς υποκριτικό το μέτρο απαγόρευση χρήση κινητών τηλεφώνων με κάμερα από του φαντάρους στο όνομα τη ασφάλεια των μονάδων, αποκαλύπτοντα την πραγματική. Αυταρχική και κατασταλτική ουσία της σχετικής διαταγής του τότε αρχηγού Φραγκούλη Φράγκου, που ήθελε να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση των αυθαιρεσιών και το τι αντιμετωπίζουν οι στρατευμένοι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Αποκαλύπτει εκ νέου ότι ο στρατός είναι ένας χώρος όπου ο νόμος εφαρμόζεται κατά το δοκούν, ανάλογα αν βολεύει. Είναι ένας χώρος που η περάσπιση του κανονισμού και των διαταγών είναι ευκαιριακό ζήτημα, υπόθεση δημοσίων σχέσεων, ρουσφέτη, ψηφοφορία. Νόμος είναι τα συμφέροντα του αστικού κόσμου και εξυπηρετεί τι ανάγκες κυβερνητικής πολιτικής και της καθιστοτικής προπαγάνδας. Απέναντί τους θεκόμαστε όλοι εμείς, το δίκτυο ως και αγωνιζόμες φαντάρι, για ένα κίνημα μαζικό, μέσα και έξω από στρατό, στον πόλεμο, και τον φασισμό, τον εθνικισμό και τον ρατσισμό. Αυτή την αγωνιστική προσπάθεια, αυτό το αγωνιστικό ραντεβού, το απευθύνουμε και σε εσά και σας καλούμε να σας στην Κυριακή, στο κέντρο εκπαίδευσης στη Θήβα, στη μαζική παράσταση την οποία πραγματοποιούμε, διεκδικώντας την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των φαντάρων και να κλείσει τώρα το ιδιωτικό καψιμί, να σταματήσει τώρα η οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση των φαντάρων. Καλή σας νύχτα.